3, 4, 5, 6, 7. Πάει και το τραγούδι, πάνε και τρει τενόρε και βάλαμε και την τώρα να τα μετράει. Τα έβλεπε σίγουρα και είναι ιδανική για να μετρήσει όλο αυτό το μακελιό που συνέβη όπω γράφεται και στο Twitter. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά, νομίζω έγινε και ρεκόρ σημειωμάτων tweets στο Twitter. Ένα από αυτά εδώ τα ελληνικά. Μην δουν οι Γερμανοί λίγο στη χώρα με χαροπού ανθρώπου αμέσω να τη μιζεριάσουν. Βγάζουμε και το δικό μα τον Καϊμό. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε και εμεί εδώ με όλα αυτά που συνέβησαν. Αλλά πριν συνεχίσουμε με τα δικά μα, πάμε στα πιο δικά μα. Γιατί στη Βουλή, όπω ξέρετε, υπάρχει συζήτηση Γιατί η μικρή, μεγάλη ΔΕΗ και με όλο αυτό το κεφάλαιο τη κυβερνήσεω. Έχει ανέβει στο βήμα ο Λέξη Τσίπρας Να πάρουμε μια μικρή τζούρα γιατί περισσότερα βεβαίω στο μαγκαζίνο σε περίπου μία ώρα. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την επερχόμενη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ αφού δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την επερχόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε ας κάνουμε το παν ώστε να μην αφήσουμε περιθώρια και εργαλεία σε αυτή την κυβέρνηση για να ανατάξει τη χώρα και την οικονομία. Και έτσι σε μια πρωτοφανή επίδειξη εκδικητικής μανίας μια κυβέρνηση λαϊκής και κοινωνικής μειοψηφίας ενώ ψυχοραγή λίγο πριν ξεψυχήσει καταστρέφει τα πάντα φεύγοντα. Αμέσως μετά τη Βουλή, μετά τις εκλογές, λίγες μέρες μετά, κλείσατε ευνηδιαστικά τη Βουλή. Το μόνο που ψελίσατε ως δικαιολογία ήταν πως δεν υπάρχει νομοθετικό έργο. Και όμως με την έναρξη των θερνών τμήματων υπήρξε καταιγισμός νομοσχεδίων, βομβαρδισμός τροπολογιών, σημαντικότερο απ όλα αυτό που συζητούμε σήμερα, το πρώτο θερνό τμήμα, αλλά και εξίσου σημαντικό κατά την εκτίμησή μας αυτό που θα συζητηθεί μάλλον στο δεύτερο και αφορά τους Αιγαίου Αλούς. Και νομίσατε ότι εμείς θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια να σας παρακολουθούμε, να παίρνετε την απόφαση να ξεπουλήσετε τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού σε ένα θερινό τμήμα με 50 προεπιλεγμένους βουλευτές. Όχι κύριοι συνάδελφοι. Εδώ αναλαμβάνεται μία ιστορική... Ο Αλέξης Τσίπρας είναι από το βήμα της Βουλής, ένα μικρό απόσπασμα, ακούσαμε και καταλάβαμε, κριτική προς την κυβέρνηση. Ε, τα βασικά σημεία στο μαγαζίνο στις 2. Πριν λίγο ανέβηκε στο βήμα, οπότε θα έχει να πει αρκετά. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας από τη Βουλή live και στα ελληνικά, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά όχι μόνος του, δεν είναι επίση live και δεν είναι και στα ελληνικά. Guten Tag, ich freue, ich freue mich heute mit Ihnen über Europa und Griechenland zu sprechen. die beruht auf uh, sehr viele Tage von Gesprächen. ist Wir glauben, das ist eine Wertesfrage, nicht eine Religionsfrage. Wie viele sind jetzt eingesperrt? Wie viele haben sie umgebracht? Europa obliegt die historische Aufgabe, nicht ein Verein von Staaten, von Staaten zu werden. Wie viele sind jetzt eingesperrt? Wie viele haben sie umgebracht? Ich habe keine Τα φίλη λένε οι Βραζιλιάνοι, γιατί και οι Βραζιλιάνοι το λένε, όπω ακούσατε. Όλοι είναι με τη Γερμανία, όλοι μιλάνε γερμανικά. Ευτυχώ υπάρχει μια φωνή αντίσταση κατά όλου αυτού του ολοκληρωτισμού, τώρα και στο ποδόσφαιρο. Άγγελα Μέρκελ, like, me woman Hitler. Φιμέλ, woman Hitler. You hear me yeah. who say no to Angela Merkel, who say no like, but... like Dziękuję bardzo. very much. o, o. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Wszystko Ορίστε, το λέει μια χαρά. Ακούσαμε, η μόνη που κάνει αντίσταση πια είναι η Λουκά και αυτό πριν νικήσει την. Την νικήσει, δεν ήταν απλά νίκη, Την Βραζιλία. Να ξέρετε ότι σε αυτή την κυβέρνηση, εδώ τη δική μα, από τη Βραζιλία, ερχόμαστε στην Ελλάδα, ε, δεν υπάρχουν υποτελεί. Κανένα από τα μέλη τη κυβέρνηση, υπουργού, υφυπουργού, γενικού γραμματείς δεν είναι υποτελεί. Κανεί. Τίποτα από όλα αυτά ε, το λέμε εμεί, αλλά εκτό από εμά το λέει και η Φεβρονία Πατριανάκου. Το ξέρετε αυτό. Το ξέρουμε. Μας το Ομίζω λένε προηγείς. είναι υποτέλεια πλέον. <Λε> και αυτή η υποτέλεια πρέπει να σταματήσει. Αυτό είναι στο κύριο του δικό σας. Έτσι και εδώ, γι' αυτό είμαστε κυβέρνηση, γι' αυτό είμαστε βουλευτές. Όμως... Και λέμε κάποια πράγματα. Εγώ δεν να πιστεύω. ότι Υπά... Κύριε... υπάρχει αυτή τη στιγμή, έστω και ένα μέλος της κυβέρνησης που είναι υποτελής. Φέβαια. Τι είναι η Γερμανιβόδια είναι. Και το πιστεύω Έχει εργασί ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή Έστω και ένα μέλο κυβέρνηση που είναι υποτελής Έστω και ένα μέλο κυβέρνηση που είναι υποτελής Πολύ καλό Το άλλο με το τοτότο ξέρετε Κυρίω είναι ελεύθεροι όλοι, ανεξάρτητοι, δεν, αντέχον, δεν ανέχονται και δεν αντέχουν την όποια υποτέλεια. Δεν σκύβουν το κεφάλι και ό,τι κάνουν, το κάνουν αφεαυτού αυτού ορμόμενοι. Με δική του πρωτοβουλία για το καλό τη πατρίδα, τη ελευθερία τη πατρίδα, του λαού, τη ανεξαρτησία και προσθέστε ακόμη δέκα λέξει για να καταλάβετε τι γίνεται. Δεν χρειάζεται την αλληλεγγύη μα, ο γερμανικό λαό. Ποια αλληλεγγύη μετά από το χθεσινό. Την έχουμε δείξει την αλληλεγγύη μα, εμεί εδώ, με διάφορου τρόπου και το θαυμασμό μα. Και την αγάπη μα και τι άλλο, ό,τι άλλο υπάρχει το έχουμε δείξει. Έμπρακτα έχουμε ενισχύσει τράπεζε γερμανικέ όσο κανένα άλλο λαό, δεν ξέρω τι θα γίνει με τη Βραζιλία, αφού τελειώσουν και ο Ολυμπιακή αγώνες που θα έχει χειροκοπήσει 8 φορέ. Αλλά αυτό αφορά του Βραζιλιάνου να πρόσεχαν. Εμεί εδώ έχουμε κάνει τα πάντα σε ανύποπτο χρόνο και το είχαμε εκφράσει αυτό με διάφορου τρόπου. Θα ακούσουμε μια τυχαία έκφραση αγάπη και έγνοια προς τον γερμανικό λαό, προς το γερμανικό προλεταριάτο για την ακρίβεια από τον Άσο Αλευρά. Και η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 εντάξει δεν θα κάνεις εντάξει τώρα να λέμε εγώ δεν θέλω να πιστέψετε την καλή μου πρόθεση τη λογική την πιστεύουμε Αυτό είναι ο Βορίδης, ο οποίο λέει ότι δεν θα γίνουν απολύσει στον χώρο τη υγεία. Εντάξει, και μα ζητάει, πολύ σωστό άνθρωπο, να μην πιστέψουμε την καλή του πρόθεση, διότι υπάρχει καλή πρόθεση, έχει αποδειχθεί σε ό,τι έχει ψηφίσει μνημονιακό στη Βουλή τα τελευταία χρόνια με φανατισμό, αλλά να πιστέψουμε την κοινή λογική. Αν πιστέψουμε την κοινή λογική, δεν πρόκειται να του αφήσουμε όρθιοι, διότι ό,τι έχουν κάνει, ένα σωρό μέτρα, πάρτε για παράδειγμα τα φορολογικά και τι πρόκειται να πληρώσετε και πώ πρόκειται να πληρώσετε από 31 Ιουλίου και μετά. Δεν υπάρχει κοινή λογική με φόρους σε εισοδήματα παρελθόντων ετών με μια αλληλεγγύη που είχε μπει για να βγει με το χαράτσι που επίσης είχε μπει για να βγει αλλά τελικά γίνεται φόρος και με άλλα 10-15 τέτοιου τύπου μέτρα τα οποία μόνο... Σχέση με την κοινή λογική δεν έχουν Οπότε καλύτερα η καλή πρόθεση του βορίδη Για την κοινή λογική και λογική γενικότερα Σε αυτό που ζούμε δεν υπάρχει καμία απολύτωση Εμείς εδώ πανηγυρίζουμε για την νίκη της Γερμανίας Αναγκαστικά πανηγυρίζουμε Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά Έχουμε βγει και στους δρόμους Τεστ, τεστ, ακουγούμε, ακουγούμε. Έγινιδες, Στηρίζουμε την καγκελάριό μα Αριέλα Μέρκελ. Ανέβα πάνω κούκλα μου και ο πύραυλο θα φύγει. Στηρίζουμε την καγκελάριο που έσωσε τη χώρα μα. Την καγκελάριο που έφερε στη χώρα μα ένα μεσοπρόθεσμο και δυο μνημόνια. Πε στον πύραυλο κυρά μου και τα δικά μου. Την καγκελάριο που έσωσε τις γερμανικές τράπεζες για να μπορούν να μας δανείζουν ώστε να τις σώσουμε από πληρώνοντάστες και να μας ξαναδανείζουν ενώ εμείς θα τις ξανασώσουμε από πληρώνοντάστες. Το κατάφερα. ελληνίες Έλληνες στηρίζουμε την Αγγέλα Μέρκελ, την καγκελάριο που καταδέχτηκε να επισκεφτεί τη, τη χώρα μας για ένα ολόκληρο οχτάωρο. Την καγκελάριο που περπάτησε με τον Πρωθυπουργό μας Αντώνη Σαμαρά στο πεζοδρόμιο του Πρόεδρικού μεγάλου. Merkel, τη μίσου, είμαστε μαζί σου και είμαστε μαζί σου, με έργε φυγή σου η Ελλάδα θα του to μόνο με τη Μέρκ στη στα με αυτή Kreitsi i Yesim thimataki Ela ela ela oi tomatela psifizo tin Angela pou ine Γερμανία, στο Βερολίνο τέτοιου πανηγυρισμούς για να δείξουμε ότι εμείς εδώ περισσότερο θέλαμε αυτή τη νίκη και είμαστε πολύ χαρούμενοι που την επιτύχαμε όλοι μαζί αυτή τη νίκη για τη νίκη της Γερμανίας μια φορά είναι δύο φορές δική μας νίκη σε όλα τα επίπεδα άλλωστε οι παίκτες που βρίσκονται εκεί Τα μπόνου που παίρνουν, οι αμοιβέ που παίρνουν, τα έξοδα που έχουν, τα έχουμε πληρώσει κατά μία έννοια και εμεί εδώ. Ο ελληνικό λαό, με αυτό το ωραίο σύστημα του ευρώ, που φεύγουν τα λεφτά από κάπου και πάνε σε πολύ συγκεκριμένα ταμεία, είτε με τη μορφή αγορά και ελευθερία τη αγορά, είτε με τη μορφή τραπεζικών δανείων και δανεισμού, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Ανέκδοτο. Δικοί μα ήταν οι παίχτε, εμεί τους πληρώνουμε και πανηγυρίζουμε για τι νίκε που καταφέρνουν. Και θα δούμε και τι θα γίνει και την Κυριακή στο τελικό. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια με όλα αυτά που ακούμε. 211 200 τηλέφωνο επικοινωνία. Αύριο και μεθαύριο θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί θα εκπέμψουμε. Σε όλη την Ελλάδα βέβαια. mail στέλνουμε ε, στη διεύθυνση στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Και όποιο θέλει να, να στείλει μήνυμα από κινητό, θα γράψει ρεαλ και ενώ το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο. Και για όλου του ανόητου που νομίζουν ότι θα μπορούσε χτε να χάσει η Γερμανία ή μπορεί γενικότερα να χάσει η Γερμανία, έχουμε το εξή προφητικό. Κατασμό! Λήθεια! Ε, ηλίθεια! σε ξανακούσουμε να μιλήσουμε εδώ μέσα για πράγματα. Ποιο είναι ο πρόδωτη, βρέ, εγώ ή αυτοί την Ελλάδα να πολεμήσει μια Γερμανία, η Γερμανία που έχει κατακτήσει τη μισή Ευρώπη, που δεν μπόρεσαν να τα βγάλουν πέρα μαζί τη τεράστια κράτη. Ποιο είναι ο πρόδωτη, εγώ! Στο τέλο να δούμε ποιο θα νικήσει. Αυτό που νικάει και τώρα δεν το κατάλαβε ακόμα. Η Γερμανία είναι αίτητητη! Kejna kan uns je die Erde nehmen Kejna kan uns je die Erde nehmen Erote się? uns Erde nehmen to παραπάνω λόγους δεν χωράει δεύτερη σκέψη στη δύσκολη μάχη για την Ελλάδα στηρίζουμε Αγγέλα Μέρκελ μου, για νέα μνημόνια νέα δάνεια για τη σωτηρία των γερμανικών επιχειρήσεων των γερμανικών τραπεζών για τη σωτηρία τη μεγάλη Γερμανία. Δεν θα μπορέσουν οι γονείς μα να μας καλάσουν Γερμανέ, όχι δεν θα πω το ναι Giermanetza po, tu słuchaj. Giermanetza po, słuchaj. Wsie, germanickie wyspy chcę znaleźć. Giermanickie wyspy, cytra, cytra, Γερμανιβόδια είναι Εγώ δεν το πιστεύω είπα, Κύριε... Κασί, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή Έστω και ένα μέλος κυβέρνηση που είναι υποτελής mm, Πολύ ευχάριστο αυτό Εγώ έχει εγκασεί ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή έστω και ένα μέλος κυβέρνησης που είναι υποτελής. <Κι> έστω και ένα μέλος κυβέρνησης που είναι <Κι> Πολύ καλό. Το άλλο με το τωτώ το, το, το ξέρετε. Απορούμε με τη θυμηδία που προκαλεί η δήλωση αυτή της κυρίας Φευρονίας Πατριανάκου, βουλευτήνας της Νέας Δημοκρατίας, προς τον κύριο Κασίνι διαβεβαίωση, ότι δεν υπάρχει έστω και ένα μέλος της κυβέρνησης που να είναι υποτελές. Ο έχει δίκιο, εμείς συμφωνούμε δεν έχουμε δει κάποιον και δεν μπορούμε να ονοματίσουμε και κάποιον από όλους αυτούς, πραγματικά αν τους δει κανεί και κρίνει την πορεία τους και τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες τους Όντω είναι ανεξάρτητοι και όλα τα κάνουν για το καλό της πατρίδα μας και όλα τα υπόλοιπα γιατί θα γίνει, ε, θα ανοίγουν τα μαγαζιά εκεί που θα ανοίγουν, έχετε παρακολουθήσει όλο αυτό το κωμικό που συμβαίνει Μα δίνει απαντήσει ο Γεράσιμο Γιακουμάτου, ο οποίο είναι και ο άνθρωπο που υπέγραψε τι σχετικέ αποφάσει. Στον Πειραιά που είναι το πρώτο λιμάνι τη χώρα, τα ανανοιχτά. Όχι, στον Πειραιά δεν είναι ιστορικό κέντρο. Σα είπατε ιστορικό κέντρο. Όχι, όχι, κέντρο, είπατε για τη Ραφίλα που είναι, είναι το δεύτερο πειραιάς. λιμάνι. Πειρά δεν είναι, όχι. Γιατί? Γιατί, είναι το ε, γιατί οπότε δεν, οπότε. δεν είναι. Ε, δεν είχε υπολογιστεί. Δεν έκανε. Ο Πειραιά δεν είναι ιστορικό κέντρο, το είπε, είναι όμω λιμάνι. Το πρώτο. Αλλά δεν θα ανοίγει, θα ανοίγουν όμω το δεύτερο λιμάνι που δεν είναι και αυτό ιστορικό κέντρο. Στο Πικέρμι, γιατί να είναι ανοιχτά, ανοιχτά τι Κυριακέ. Δεν είναι Πικέρμι, Ραφίνα, είναι Ραφίνα, είναι νέο Δήμο. Είναι νέο Δήμο. Ωραία, πικέρμη. στη Ραφίνα, γιατί να είναι ανοιχτά τι Κυριακέ. Γιατί είναι το δεύτερο λιμάνι στη χώρα. Είναι το δεύτερο λιμάνι, κύριε Καμποράκη. Είναι λιμάνι. Έχουν μια μανία με το δεύτερο γενικό. Είναι και δεύτερο κόμμα, μάλλον, η Νέα Δημοκρατία. Θα ανοίγει το δεύτερο λιμάνι, αλλά δεν θα ανοίγει το πρώτο λιμάνι και ο Πειραιάς που είναι πρώτο λιμάνι δεν ανοίγει επειδή είναι ιστορικό κέντρο αλλά ανοίγει ραφήνα που είναι δεύτερο λιμάνι αλλά δεν είναι ιστορικό κέντρο αλλά είναι τοπικέρμη αλλά έχει κάτι εμπορικά κέντρα εκεί γι' αυτό γίνεται όλη κουβέντα δεν έχει σημασία όμως δεν τα λέμε αυτά στεκόμαστε στα ωραία που λέει ο Γεράσιμος για και όχι μόνο σε αυτά τα ωραία γιατί ωραία έχει και ο λαό. Έλαπουν. Έλα. Λοιπόν, γύρισε μια φίλη από το Παρίσι σήμερα από την Disneyland. Αγάπη μου, πόσο, εύκολο. Θα ευρώ το νερό. Τι να είμαι ευρώ παιδί μου, πόσο εγόμενα, πόσο χρονών. Εγώ μενα, τι ένιδε μαλά. Πόσο παιδί παι... μαλάμε να μουρί. Το λέω χαρηδευτικά. Εντάξει, πόσο χρονών. 48. Δεν σου κάνει. Έλα δεν μου κάνει τα. Πόσα δίνει. Αλλά είναι καλή όμω. Πόσα δίνει γιατί εγώ μενέω. Πώ θα δίνει. Δεν δίνει. Δεν δίνει, παιδί μου για να την κάνω να, να νιώσει γυναίκα πάλι. Και για το νερό είναι 3,5 ευρώ. Αν δίνει 3,5 νερό και 7. Ευρώ... Γι' αυτά.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 το ξέρω ότι έχει και το Άιφελ. Και στα φιλιατρά πρέπει να έχει ακριβά το νερό, με αυτό το σκεπτικό. Και στην κυπαρσία. Και στην Κιπαρισία ξέρει γιατί. Γιατί. Εκεί δεν έχει πρίγω το Άιφελ. Τι έχει. Αλλά η Κιπαρισία έχει μέσα το Παρίσι. <laughs> δεν βαγάζα καλό. Και λίγα θα ήταν τα τρία ευρώ. Φυσικά. Mm. Συμφωνώ. Άντε. Πες τη φίλη σου ότι το λέω ωραία. Πες στην άρθρη τσάμπα. Έλα άντε. Έλα. Έλα. Μια ώρα σκόστει στο τηλέφωνο έλεφε. Τι να κάνω ρεφέλε. Το ίδιο για εύκολο. Έλα. Το είσαι για εύκολο, τι εννοεί. Ε, δεν είναι το ίδια εύκολο, όπω παλιά. Δεν το έχει το χέρι. Είναι βαρύ το ακουστικό του ψωλιά. Να πάρει κανεί φρήφιλε. Δεν θέλω να και τον βολήσει αυτή η διάλειμμα. Να σου το πω, το και ποιο φίλος ο φίλο ο γιοριά τώρα. Το σαλάμι λέει, άμα το πάντα το φάσμα ολόκληρο, μπορεί και να τα φάνηκε. το κόψει φέντε, φέτε λέει τρόγεται πιο εύκολα. Σωστό. Αλλά αυτό το κάνουν το έχουν καταλάβει και αυτό το κάνει τώρα. Έναν έναν, έναν του κάνουν επιστράδευση. Τι επιστράτε, παιδί μου, που είπες, Επιστεύω. δεν του και τους κάνει βάζουν του σαλάμ εκεί που πεθαίνει. Α, γεια σου, σου, γεια σου. Ξαφνικά, ρε φίλε, και μιλάω δηλαδή πολύ σοβαρά τώρα. Η κλανιά του Μπόμπολα, η κλανιά, θα παίξει πολιτικό ρόλο στην Ελλάδα στις επόμενες εκλογές. Η ποιον φωτογραφίζεις, του... δεν ξέρω ποιον φωτογραφίζει. Έλα, η δεν που... θέλω να μάθω παραπάνω, για. Η Βρωμάη, λοιπόν, κατάλαβε, αυτά τα λέω για τον ΚΚΕ. Η κλανιά θα παίξει πολιτική ρόλο, Για. Ναι, του Μπόμπολα όμω, ε. Πρόσεχε λίγο τη συγκρίνη. Αυτό λέω, το. Η κουκουέ που είναι στο Ισημβούλη. Συγγνώμη, όταν βλέπει ότι ακόμα και η κλανιά ενό μεγαλουργολάβου κάνει κουμάντο στα πράγματα, τι περιμένει, ότι το κουκουέ με το σταυρό στο χέρι θα πάρει κανένα ψήφι παραπάνω? Να μπει το κουκουέ στην κυβέρνηση. Άσε μα τώρα που θα μπει στην κυβέρνηση, πώ? Ξέρουμε τι απόψει του κουκουέ, ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Mm. Να μπει στην κυβέρνηση και να πάρει το Υπουργείο Εργασία και να προσπαθήσει στο μεροκάμα. Το, από 400 ευρώ που είναι τώρα να το πάει στο 600 ή στο 800 ή στο 800. Ναι, πολύ καλή φάση. Και, είναι το Και στο διπλανό Υπουργείο να <χει> ο Λοβέρθος, πούμε ο Πολύ πολιτικοποιημένος ακούω. Έλα, χτύπηση ζέστη, Έλα. άντε, γεια. Το άλλο δεν δε μα είπανε. Ή μάλλον θα μα το πούνε, φαντάζομαι, το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ισχύ. Πώ τώρα Πασόκ, ελιά, πώ λέγεται, θα το κάνουμε δημοκρατική παράταξη. Μη λες, Πασόκ και στεναχωριέμαι. Στεναχωριέσαι. Στεναχωριέμαι όχι για το Πασόκ. Αλλά. Γιατί λες Πασόκ και σκέφτομαι και συμπάσχω με το δράμα αυτού του χαροκαμένου κατακαθιού Έχει καταστρέψει τόσε οικογένειε που είσαι φεσώσει. Έχει να μείνει και μόνο σου σε που τον χτυπάνε και έρθει. Σκρατά! Αυτέ είναι πίκρε. Αυτέ Αλλά... είναι πίκρε. Και το, το Πασόκ να μην έχει αποφασίσει τι θα είναι. Α, αγάπησε! Γα... Για το άλλο δεν λε όμω. Τι έχει άλλο. Τα 150 μίλια που χρωστά θα τα πληρώσει, ή μπα. Ποιο? δημοκρατική παράταξη ρε Α, αν το... αλλάξει η αλλάζουν τα πράγματα. Ότι έχει το Πασόκ αφημία, θα πάει να δώσει κάποιο αφημία στο Πασόκ. Πρέπει να πάει αυτό θα του δώσει αφημία. Ε, πιστεύω η εργασεί για... ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή έστω και ένα μέλος κυβέρνηση που είναι υποτελής <laughs> έστω και ένα μέλος κυβέρνηση που είναι υποτελής <laughs> πολύ καλό το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε παίζει και αυτή η διαφήμιση στο προηγούμενο πακέτο ακούσαμε για το γόνο την έχετε ακούσει που δεν τον αφήνουμε να γίνει γονιό το γόνο Είναι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και γενικός για τα παιδιά της οικογένειας Μητσοτάκη. πρέπει ο γόνος, όχι μόνο να γίνει γονιό, να μεγαλουργήσει όπως και ο γογνός, και να αφήσει και από γόνους ώστε να ολοκληρωθεί η πολύ επιτυχημένη πορεία της οικογένειας και γενικότερα της χώρας επειδή την έχει διαχειριστεί, την τύχη τη χώρα και η οικογένεια. Ο │││ έχει καλή όσφυση. Μπορείτε να μου πείτε έτσι για να, για να δούμε. Εσεί τώρα μπήκατε στο Υπουργείο. Μέσα τα τώρα όλα τα θέματα. Έτσι, τα, Άρα, τα, τα πήρατε, α πούμε. Τα έχετε βάλει πάνω στο τραπέζι κτλ. Μυρουδιά έχουμε πάρει. Λοιπόν, ωραία. Είναι πολύ αισιόδοξο αυτό ότι έχει πάρει μυρουδιά ο αρμόδιο υπουργό. Η νίκη τη Γερμανία χθε είναι δική μα νίκη. Όχι των λαών γενικότερα που λέγαμε κάποτε. Νίκη του ελληνικού λαού. Και θα καταλάβετε τώρα ακριβώ το γιατί. Όμω πότε έχουμε αυτή στη Γερμανία με κοιναϊκή Με εγχειρίδια, με πύληνα αγία που δεν χρήζουν. Δηλαδή δεν υπάρχει αμφισβήτηση το αν είναι ή δεν είναι μικροί. Γιατί δεν είναι μικροί οι εβδομάδε. Απολύτω αποδειγμένα. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα. Φοβόμαστε να ό,τι με ένα πράγμα για μα χαρακτηρίσουν ακραίου, εγώ. Το φοβόμαστε. Όμως σας διαβεβαιώ ότι αυτά σήμερα στην επιστήμη είναι απολύτω αποδειγμένα. Θα έχει αποδείξει η επιστήμη, οπότε κάποιο μυκυναϊκό DNA θα έχει διασωθεί μέσα από το διάβατο των αιώνων σε κάποιον από τους πέχτες που είδατε χθες αυτά που κάνανε, οπότε η νίκη χθεσινή είναι δίκη, νίκη, νίκη, όχι δίκη, νίκη και των Ελλήνων αλλά και των μυκυναίων. Έλα φιλός. Έλα. Σηκώθηκα 7 και 20, άλλαξα το παιδί, μαγείρεψα, το πήγα καροτσάδα, το τάισα. Η γυναίκα μου στη δουλειά. Ποια γυναίκα σου τη δουλειά, παιδί μου, εσύ είσαι η γυναίκα σου. Εγώ είμαι, αυτό λέω. Κάτι δεν έχει καταλάβει. Ο Σαμαρά και ο Ιουρέκης φροντίσαν για όλα. Αυτή που λες γυναίκα σου θα έρθει το βράδυ να σου ρίξει μια ψύτα π... και να σκάσεις Βέβαια. Να πάει να κοιμηθεί αφού σιδερώσει, κλέγοντα. Βέβαια μου αφήσανε του φίλου του για να του ξύνω κάθε μέρα. Τα ριχτήρια αρχί... μου δηλαδή. Εσύ τα ακόμα αυτά, δεν τα έχει γυναίκα σου. Εντύπωση μου κάνει. Μου. Αγαπημένη μου, μηγκλέ. Αγαπημένη μου, μηγκλέ. Love Κολτό στο Λονδίνο που σε ακούω από τα podcast. Έχω εγώ στο Λονδίνο να τι να... ξεχάσει τι μάλλον και ειδικά στο Λονδίνο δεν έχω λούγκρε όλε. Έχει, Εσύ έχει στο Λονδίνο, πίσω κολητού φαντάζομαι. Κοίτα να δει αυτά, δεν μπορώ να τα αρνηθώ και να τα θέλω. Ε. Τώρα, άκουσες, εγώ δεν ξεπέρνω τώρα. Είμαι εγώ που σα ακούω από τα podcast και άκουσα όλα τα podcast περασμένε σε αυτήν την κατάσταση. Τι θα κάνεις ότι είσαι στο Λονδίνο Σουλάρα και έχεις μπόσι, Άσε μας Σκέψου μια λύση Βάλε το μυαλό στο να δουλέψει. Δεν νομίζω να δυσκολευτείς Το πρώτο που θα δεις κάτω στο τρένο Σας ευχαριστώ Σας αγαπώ Καλά, καλά όχι σε μένα καλά Ο Κορκίδης τώρα πήρε η είδηση ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι με τη Μεσαία Τάξη Τώρα που την ισοπαίδωσε εντελώς Αυτός όταν ήρθε ο Κινέζος είχε πιάσει στα από το πρωί στη Νερίτ Πώς διάλο τι λένε τώρα ναι. Και προσπαθούσε να μας πείσει για τα ωφέλη της επένδυσης των Κινέζων Α, και δεν μου λες τι υποθύμια ότι θα είναι, λέει, ανοιχτά, λέει, τα καταστήματα στη Ραφίνα, αλλά όχι στον Πειραιά της Κυριακές. Ναι. Ε, δεν χρειάζεται. Στον Πειραιά κυκλοφορεί άνθρωπος, έτσι και τι καθημερινέ, mm. καθημερινές κυκλοφορεί τι Κυριακής. Τόσα από και τόσα από κρουαζιερόπλια που έρχονται, τι παίρνουν όπως είναι με το πούλμαν, του πάνε στην Ακρόπολη και του ξαναπάνε μέσα. Έχω ένα πρόβλημα από το πρωίσιμο. εγώ έχω πρόβλημα. Και ο Πέτρος ο Κωστόπουλος έχει πρόβλημα. Τι θα ασχοληθεί με το δικό σου. Άμα δεν έχει φανεί. Λοιπόν, άκουσε το Γιακουμάτο που έλεγε για την Ελλάδα ότι είναι τρεις περιφέρειες και γκρανκ μία στο κεφάλι Έπασα το ίδιο που είχα πάσει τότε που διασπάστηκε η Ιουκοσλαβία. Δεν μπορώ να μάθω γεωγραφία, ρε, αδερφέ. ο Ωγιακουμάτο. Τι, τι σημασία έχει να μάθει γεωγραφία, παιδί μου. Μπορείτε να πει τον άξω, τι είπε το πρωί. Ξέρει να είναι υπουργό. Καλό, ε. Τρει περιφέρειε έχω το βρουτζάκι. Τι να κάνω, θα με βοηθήσει. Τέλο πάντων, άστα αυτά τώρα. Αυτό που σου είπα εγώ είναι σημαντικότερο. Το δράμα του Πέτρου του Κοστόπουλου. Είμαι να σκάσω. Αν σε ασκή γονιά. Είμαι να σκάσω. Τρει μέρε έχω να φάω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να κινηθώ, δεν μπορώ να φάω. Δηλαδή, να καταλάβει, θα κρίσαν.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 Πο, πο, πο. Εγώ δεν έχ... Όχι αυτά που γρωστάει στου εργαζόμενοι σιμάκο. Όλα αυτά θα πιο στάκια. Πως... Όχι αυτά. Κάτι άλλο, το προσωπικό ταμείο. Φρυνή... Γι' αυτά κλένε εργαζόμενοι. Δεν κλαίνουν τα λεφτά. Κυρίω το διαδίγιο με lifestyle έτσι όπω και σαν και μένα. Τι θα το θρηνήσει, παιδί μου, ε, με την οικογένεια με οικογενιακό κύκλο. Ήταν δημόσια τόσα χρόνια. Δημόσιο ήταν και ο γάμο, δημόσιο και χωρισμό. Μαζί να τον κλάψουμε. Παπάντα αυτό, παιδί μου τρεφόταν από τη δημοσιότητα. Άμα δεν έβγαζε μπράτσο και πρόσθεσε μπροστά από το παλικάρι, ε. Συταμένω τι. Παλικάρι. Ζητεμένο που έχει χτυπήσει κάτι μελάνια πάνω να μην φαίνεται. Έτσι μπράβο. Άσε μας τώρα. Δεν είναι το τους που κάνανε στα κολοπεριοδικά του. <χ <χ> Εδώ βγαίνει όπως είναι. <χ> <χ> Ακούω για το διακουμάτορα όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο. Κάνα μήνα... Θα λυθεί από όλα τα κανάλια. Και, και, και, και μετά τον έβγαλε ο Σαμαρά για να μην πάθει γιατί ο Σαμαρά τα έχει ζήσει αυτά. Έχει ζήσει και τα έχει τα έχει τα βάγια τόσα χρόνια. Ε. Τον έβγαλε από την κατάθλιψη και τον έκανε υπουργό. Αυτό και ποιον θα κάνει υπουργό, κάποιον για τον οποίο υπάρχει οσμή σκανδάλου και φοροδιαφυγή. Ποιον θα κάνει υπουργό, κανένα άσχητο. Ένα μήνυμα από Ακροατή που λέει το εξή: είναι ο Παντελή Χάρο λέει, Ενημέρωσε προ εμένα όσου θα έρθουν να ψωνίσουν την Κυριακή και χαίρονται που μπορούν να ψωνίσουν και την Κυριακή. Ότι έρχεται και η σειρά του, γιατί και εγώ, όπω και θέλω να ανοίγουν και οι τράπεζε και οι δημόσιε υπηρεσίε την Κυριακή για να μπορούμε να εξυπηρετούμε την Κυριακή. Θα ισχύσει, θα γίνει και αυτό όπω βέβαια σε όλη την Ευρώπη, καθότι δεν μπορεί να υπάρχει εξαίρεση μέχρι τότε θα έχουμε να περάσουμε το συγκεκριμένο καλοκαίρι, καλοκαίρι ίσως και τα υπόλοιπα Αρχίζουμε Αρχίζουμε Αρχίσαμε ε. Έσαι τόσες μειώσει για να έρθει σε μένα. Φέρνοντας κούφτες κατά τόσες... για να βρω. Αυτό το οποίο μα ενώνει είναι αυτή η κοινή ευθύνη που σα είπα για το αύριο. Λαύριο. Για το αύριο. Λαύριο δηλαδή. Με στι ζεστήσεις σου αγκαλιά να κρυφτώ. Αυτό το οποίο μα ενώνει είναι αγάπη. Τόσα καλοκαίρια. Ο πρωθυπουργό και εγώ. Μου είχαν πει για πότα χέρια. Ο πρωθυπουργό και εγώ. Με άλλα λόγια, we delivered τόσα. Ο κόλος της δημοκρατικής παράταξης Για το στόμα μου κουταίει, με την καλή έννοια. Τώρα ξέρω θα Ο Πρωθυπουργός και εγώ Θα τις μετρήσω προσωπικά Ο Πρωθυπουργός και εγώ We delivered Πώς λέγονται όλα αυτά με μία λέξη Αγάπη σε στα χέρια Να Και γυρνούν τα καλοκαίρια Στην αγάπη Αγάπη Και με παίρνουν αυρετό Γύρω από αυτά που ανέφερα Ισχύουν τρεις λέξεις εγώ ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αρχηγός του ΠΑΣΟΚ εντάξει, αν θέλετε πολιτικά μας χωρίζουν πάρα πολλά αυτό ακριβώς Κάπω έτσι τα είδαμε φτάνουμε στο τέλος για σήμερα ακολουθεί λαός στο τρίτο μέρος και αμέσω μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με το τι ακριβώς συνέβη στη Βουλή ε, στο μαγκαζίνο, γεια σας ναι Α. Το σήκωσε ρε, όπα! Σιγά ρε, μαλλ! <μήλαι>. Καλές και πύρισε <πήες> 100 φορές. Μαλλ, <μήλαι> <μήλαι> σε παίρνω. Εντάξει, δεν σε παίρνω κάθε μέρα, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα σε παίρνω. Αλλά δεν στέκει τα δύνατα, έτσι. Σοβαρά. Γιατί έχει καταδείξει χρυσό κουφέτο, φίλε, η εκπομπή. Γιατί? Ήμασταν <μήλαι> <μήλαι> όλα τα το... κομπενάκια, εντάξει. Η μία από εδώ σε παίρνει, ξεροσταλιάζεται. Η άλλη από εκεί σε παίρνει, ξεροσταλιάζεται. Τι διάλογο. Έχω καλή δικτύωση. <μήλαι> Πόσο καλή δικτύωση είναι <μήλαι> αυτή, καλύτερη από τη Vodafone, τι να σου <μήλαι> Δεν παίζει αυτό. Ναι, ναι. Δεν, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Καλύτερη από τη Vodafone δεν γίνεται. φίλε. πιάνει 4G παντού και σήμα πουθενά. Α. Μιλάμε για τύποι δεν υπάρχουν. Πιάνει 4G και δεν έχει ίντερνετ. Δεν ξέρω. Ίντε αυτό το πράγμα. Δεν τα ξέρω αυτά που λε. Τι είναι, δεν το είπα γι' αυτό. Το λες... είπα για να σου δείξω ότι είμαι δικτυωμένο. Α, ναι αλλά Όπου γη και <laughs> γαμπή. <laughs> <laughs> <laughs> δεν μου λε στο Twitter πόσο καλά δικτυωμένο είσαι, ρε μα... ένα, ένα, ένα tweet η -y Καλοκαίρι, ναι γα... <Δελίως> Τι αγαπητέ σου, με καλά <κάνα> κροκόδηλο! Ό,τι γουστάρι. Πάρε Πώς... την τσάντα κατευθείαν, άστο κροκόδιλο Πήγαινε στην επόμενη φάση. Αν γίνεται και αν εκτελείτε, ευχέ θα προτιμούσα την παλατσινού. Τώρα που είναι και ελεύθερη. Ήου. Γιατί? Έβλεπε μπάτμαν, μικρό ε. Το τενάκι. Έβλεπε μπάτμαν και να γκρίνει <σίλειες> τον τζόκερ, πάντα. Τι ένα ένα Αν είχα να Τι που κάνω εγώ στο ΠΑΣΟΚ, χρόνια, να Ο Κωστόπουλος είναι πασόκ. Ε, Λιά, ξέρω όπως λέγεται τώρα. Εγώ χρωστάω μερικά χιλιάρικα στον ΟΑΕ και στην εφορία. Μη δίνει σημασία, κάνε τον αδιάφορο. Και βλέπω τον κοστόπουλο μαζί με τον Λιμπέρι στη Μύκονο και κελιάζονται στην Ξαμπλώστρα. Πες μου τι είναι. Είσαι το π*****νάκι μου. Έχει <laughs> Λέγεται. Τι να πούμε, ρε φίλε. Ό,τι γουστάρεις. Τι πήρες να κάνεις. Ό,τι γουστάρω να πούμε. Ευτυχώ Ευτυχώς, φίλε, τελείωσε, το η εθνική από το ποδόσφαιρο και τελείωσε η χαζομάρα. Ή μάλλον τώρα ξεκίνησε η χαζομάρα. Γιατί. Γιατί, ρε φίλε, με το που τα τάφρακες, ξέρεις τώρα, ξεκινήσα τα μεγαμπάιτ. Ποιο είναι το επόμενο, ρε φίλε. Τα μεγαμπάιτ, τα κιλομπάιτ.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 Και σχολίαζε αυτό που είπα σε σχέση με την εθνική. Όλα τα κρατάς, ε. Βεβαίω. Λοιπόν, εγώ καταρχήν, μπα περιπτώσει, δεν ήθελα να πω. Ήταν τέλο πάντων το νούμερο εικονικό, δεν ήταν και καλά ακριβέ. Πρώτον, δεν ενημερώνουμε αποστολάκι μου από το Μέγα Ούτε που το ανοίγω το Μέγα Χάνει, δεν ξέρει τι χάνει. Ξέρω, ξέρω γι' αυτό. Δεύτερον, σχολιάσατε εκεί πέρα με το θύμιο ότι ήταν μια μεγαλειώδη συγκέντρωση αυτή με του συνταξιούχου. 5.000 Ωραία, παιδιά, έχουμε χάσει το αυτονόητο σε αυτή τη χώρα. Είμαστε μόνο στην Αττική 5 εκατομμύρια λαό. Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο δεν είναι συνταξιούχοι. Λοιπόν, όταν το πάμε για πλάκα, κατεβάζει 15.000 κόσμο και πάνε 5.000 συνταξιούχοι. Οι συντάξει αφορούν όλο τον κόσμο. Του συνταξιούχου, τους, τους εργαζόμενου, του άνεργου, ακόμα και τα γίνητα παιδιά. Έτσι τα έχουμε πληρώσει αυτά τα λεφτά. Και πάνε 5.000 κόσμο και μου βγαίνουν μία ώρα την νύχτα, α πούμε, προχθέ στου 4.000. Ποιο θα γινόταν. Πανηγύρι θα γινόταν. Θα, θα κεγόταν η Αθήνα. Βράδο. Θα τα μια ευκαιρία βέβαια Βράδο. να γλιτώσουμε από όλα αυτά τα κολοκτήρια που μα έχει κληρονομήσει μια χαρά ο Εθνάρχη. Καθασμό! Ελήθεια! Ελήθεια! Για να μην σε ξανακούσω να μιλήσετε εδώ μέσα για πράγματα. Ποιο είναι ο πρόδότη, βραχυπρόεδρο ή αυτοί που βάζουν την Ελλάδα να πολεμήσει μια Γερμανία. Μια Γερμανία που έχει κατακτήσει τη μισή Ευρώπη που δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα μαζί τη τεράστια κράτη. Ποιο είναι ο πρόδότη. Εγώ! Στο τέλο να δούμε ποιο θα νικήσει. Αυτό που και τώρα δεν το κατάλαβε ακόμα. Γερμανία είναι αίτητη. Nakan uns hier nie Erde nehmen. Keiner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 Germane tapo Sí, na y <ομίου> <ομίου> Εγώ δεν χίριε, πιστεύω, και δεν τα υπέρμανικα υπάρχει αυτή τη στιγμή, έστω και ένα μέλο κυβέρνηση που είναι υποτελή. <ομίου> mm, πολύ ευχάριστο αυτό. <ομίου>